Επίσης. Υπέρ των ευσεβέστατων και θεοφυλακτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, το ευσεβέστατου διαδόχου αυτόν Παύλου, της ευσεβέστατης βασιλίσης Μητρό Φρυδερικής. Πάσης της βασιλικής οικογένεια του ευσεβούς ημών έθνους, και του Φιλοχρίστου Στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, μη έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν Ουρανών και γη Ορατών τε Πάντων και Ορατών, και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το Μονογενή, τον εκ του Πατρός Γεννηθέντα, Πάντων των αιώνων. Αγαπητά κρούσματα, Ασυμπτωματικοί φίλοι, φορεί και γενικώ όσοι μα ακούτε, καλώ ήρθατε. Αγαπητοί τρόφοι, με θλιβερά account. <laughs> Ωραία, εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Σύντροφοι, ρεφορμιστέ. Ξεκινήσαμε λέει τα με, με, με αγιασμό, όπω ξεκινάμε ε, πάντα. Όπω ξεκινάμε πάντα τα τελευταία χρόνια, με ένα πολύ συγκεκριμένο αγιασμό. Τώρα και για έναν λόγο παραπάνω και λόγω ε, προηγούμενη ναι. ώρα. Και λόγω προηγούμενη ώρα και λόγω γενικότερα. Και επειδή έχει έρθει η πανδημία και είναι πάνω από εμά. Ε, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Για λίγο θα είσαι εσύ εδώ. Όπω θα δούμε. Μαγιασμό, μαγιασμό. Ο, έτσι κι αλλιώ δεν κολλάει. Αφού βασικιάς... δεν κολλάει με αυτά. Όχι. Αφού δεν κολλάει, ξεκινήσαμε έτσι. Με τον τρόπο Ο, που, με τον που δεν κολλάει. Αυτό δεν έχει πει κανεί. Ήρθε, ήρθε, το... ήρθε, ήρθε. ήρθε και το χαλί. Κάτι δεν πήγε καλά. Τι, τι έπαθε. Καλέ. Παναγιώτη, το χαλί τι έπαθε. Καλώ ήρθατε στο κομπιούτερ λίγο. Καλώ ήρθατε στο κομπιούτερ. Με τον καλημέρα. Κάναμε και αγιασμό. Και ενώ κάναμε αγιασμό, έπεσε το κομπιούτερ. Καλώ ήρθε λοιπόν. Ο <λίξε> Κυριάκος έλεγε το πιστεύω ah, okay. Ο Κυριάκος <λίξε> έλεγε το πιστεύω Καλώς σας βρήκαμε ελπίζουμε να είστε καλά Ξεκινάμε από αυτό το σταθμό και αυτή τη χρονιά Παραπολιτικά 90,1 902-1 Το σωστά το, το, το, το, το τρέιλερ Από πέρυσι το λέμε Ζούμε Όπως τα έλεγε και μια συνάφωσε καρότσα Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή Σαν ροξυγκρότημα Εμένα με τεστάραν έκανα το τεστ Πώ ήταν, το βάλανε από τη μύτη Όχι Από το Α, ah, <laughs> όπως ήθιστε. <laughs> όπως ήθιστε. <laughs> και πως ήταν, πόναγε. Καθόλου, δεν κατάλαβες τίποτα. Τίποτα. Mm -mm. Ah. Αν και ήταν ένα περίπου μεγάλο... σε μήκος... Μπατονέτα, ας πούμε. <laughs> μια μπατονέτα. Ναι. Εξετάστηκα μόλις ή δεν έχεις εξεταστεί. Δεν έχω oh, εξεταστεί. Oh, oh, <laughs> όχι, έχω το... <laughs> μπο, μπορεί να έχω το χτυκιό, μπορεί να μην το έχω ναι Δεν θα... ξέρω, θα δούμε θα, θα... Δούμε, Για την ώρα έχω μιλήσει αρκετά στο μικρόφωνο Έχω φτύσει πάνω στον επόμενο Δεν ξέρω αν κάποιος το φιλήσει. Θα δούμε ναι. ε, Ξεκινήσαμε όπως ξεκινάμε πάντα την αρχή της σεζόν με αγιασμό Το σήμα το εμβατήριο Βάλαμε και το πιστεύω φέτος του Κυριάκου Μητσοτάγη Γιατί είναι ο Μωυσής ο Σωτήρας ο Υπέρκομψος. Και την Κυριακή καλύτερο. και κορμή λαμπάδα. Μόνο αυτό βλέπουμε. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι. Όλοι, η οικογένεια είναι υπέρκομψη. Όλοι. Μα το γράφουν και τα site. Καλά, μου το γράφουν τα site το και τα δικά μα site το εδώ. Όλα, <laughs> όλα τα site. Γράφ... Γράφ... Yeah. Μα συγγνώμη. Βλέπει ένα μοντέλο, μοντέλο θα το πούνε όλοι. Τι θα πούνε, ότι δεν είναι κομψό. Κοίτα τον. Μα είδε το σαπιοκυλιάτο τζίπρα με τα παπούτσια, τα φωσφορίζει. Τα κρότζα. Όπω τον τύπενε. Όχι, είναι ο Κυριάκο. Δεν τον είδα και τόσο. Να σου πει την αλήθεια, είδε λίγο να κρεμάει στο μαχάκι. Ε, Λίγο μπέλι είχε Εντάκη, που λέμε. Τόσο. τόσο όσο. Τόσο όσο. Βέβαια έκατσε και πανδημία, έτσι. Δεν είναι πίσω ότι είχε Μπορούσε, βάτυα, μπορούσε το... να πηγαίνει και γυμναστήρια γυμναστία. Τελεϊουλίου τα γυμναστήρια <χω> Τι να κάνει. Όχι και του Τούρκου που είναι ολημέρα. Έχει και του Τούρκου. Να το ένα, να το άλλο. Mm. Ε. Οπότε ε, ξεκινήσαμε τον αγιασμό, αλλά να κάνουμε και άλλη μια εκκίνηση, ε, γιατί ε, χρειάζονται αυτά τα πράγματα να θυμόμαστε. Τη Ευρώπη? Όχι. <laughs> Our Europe? Ούτε τη Γαλλική Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν κοιτάει καθόλου την Ελλάδα. Πεταμένη την έχει. Τη Τουρκία υποστηρίζει. Φάνηκε. Απεδείχθηκε αυτό το καλοκαίρι για δέκατη φορά. υπάρχουν και άλλοι που επιμένουν ότι η Ευρώπη καλά που είμαστε και δεν κινδυνεύουμε και, και έχουμε του εταίρου μα στην Αμερική όμω. Ούτε η Αμερική μα στηρίζει Εντάξει, τους... αυτού έχουμε τώρα. Στο ΝΑΤΟ του εταίρου μα. Όχι, ο ύμνος δεν είναι από Κίνα. Έχουμε Τις... διάφορου φωνιάδε εταίρου. Δεν μπορεί να μα στηρίξει ένα φωνιά. Μα σκοτώνουν. Αυτό, Α, αυτό είναι φωνιά. Δεν διαλέξαμε αυτού για να μα. Όταν διαλέγει τον ταβαντζή για προστάτη, τι θε να σου κάνει, Να σε προστατέψει. Πού έχει γίνει αυτό. Ο ύμνο, θα έλεγε, είναι από την Σοβιετική Ένωση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αν δεν υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Α. Το κόκκινο λάβαρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα οι λαοί έκαναν κάτι άλλο. Πρωτοτύπησαν. Mm. Με επιτυχία κατά τη γνώμη μου. Ξέρω, τρίζουν κόκαλα και πολύ. Ε, Κάπω δεν νιώθουν καλά αλλά δεν έχει σημασία είναι ένα θέμα συζήτησης δεν θα το κάνουμε τώρα Τέλος αλλά πάμε, είναι ένα ναι. ωραίο σύμεινος ε, να ε, μείνουμε εκεί να πούμε, με ναι, τους παλιούς στίχους γιατί και ο Τωρινός έχει την ίδια μουσική αλλά μιλάει για τη Ρωσία. Αυτό μιλάει για τη Σοβιετική Ένωση. Mm. Κάπω έτσι θέλαμε να κοιματίσουν. Θες να σε αφήσουν να πα Για Να σε αφήσουν σιγά-σιγά. Στο 2.11.10.80.880, πα... σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ χαρά. Με μεγάλη. <σοφει> α... <σοφει> <που γύρισε σοφει> λείψατε, <τα>, αγαπού. Αστεράκια <σοφει> μου. Αχ, τι <σοφει> να πω. Την είδε την Ανατολική. <σοφει> την αστεράκια μου την είδε στη Με τα φασιστάκια μου. Ποια είναι τα αστεράκια. Θύμησα σύνδεσαι με τη λένε, Μία με τον τον Και από την Αίγυτο. Ξέρεις, όχι. Το εγώ, έμοιασε. Το <laughs> έμοιασε. Μπορεί. Α. Ήταν να μπει Big Brother, αλλά τελικά δεν θα μπει και. Εγώ? Ναι, και ήρθε εδώ. Ναι, Ήταν να μπω στο Big Brother. Yeah, αλλά. Εσύ λείπει ε, από την να Δεν ήμουνα, ναι, δεν πέρασα τα casting. Mm. Τα σωστά, γιατί δεν ήμουνα. Πώ να το πω. Δεν τράβαγα πάνω μου τα φώταρε. Και παιδί, πού θα σα πω αντί για το Big Brother. Αντί για το Big Brother, την άλλη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει. Θα γίνει, ναι, θα γίνει, βέβαια θα γίνει, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, ε, μεγάλη συναυλία, Τσολιάς Τσολιά Μπαντ, Πίτσες Μπλε, Χτικιό Εντίσιον. Ε, μόνο ο τίτλο έχει μείνει από τα παλιά στην πραγματικότητα. <laughs> έχει έρθει <έτσι laughs> επικαιρότητα <laughs> που είναι όλα διαφορετικά. ναι. Και έχω και κάποιου καλεσμένου. Τσοπάνα, The Lechia, Magic the Spell. Ο Δημήτρη ο Καλατζή από Τσοπάνα, ο Δημήτρη ο Μητσοτάκη από Τσοεντελέχεια. Γιατί παίζω σκληρά, μπαίνω με Μητσοτάκη. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, στην παράσταση. Ναι. Όλε οι παραστάσει. Όχι, ήταν και ο λόγο ναι, που. Με με το, μόνο, μόνο έτσι μα δώσαν την τεχνόπολη. Είχα βάλει Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιο είναι, σου λέει Σόι Και του Magic ε, οπότε, και τον θα... Πακογιάννη ο ίδιο. Το τον Πακογιάννη ναι, το είπε. Μεγχωστή, τόση κατσοτάκια ανεσάχιου, θα έχουμε βαφτίσει, θα είναι καλά. Κομψό και αυτό. Κομψό, κομψό και αυτό. Οπότε, οπότε ξεκινάει νωρί. 9 η ώρα. Νταν. Ξεκινάει Για να γιατί 12, 12 παρατέταρτο μαζεύουμε. Ε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Είναι χωρίς διάλειμμα. Με του νέου κανονισμού. Και να κάνεις διάλειμμα για να μην σηκώνει το κόσμο και τα λεφτά. Με, ε, με μάσκε, νομίζω κατά την είσοδο και τη μεταφορά. Ναι, στη Δεν ε... τα ε... θυμάμαι. Επίση τα εισιτήρια ε, μπορείτε να κλείσετε στο viva.gr ε, και δεν θα έχει εισιτήρια στο ταμείο. Γιατί? Για του ε, ίδιου λόγου. Ξανά έρθει κάποιο εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Πώ μπαίνει. Δεν ξέρω. Κάνει κράτηση <laughs> από το κίνητο εκεί τώρα. Ξέρω εγώ. Κάντε κρατήσει. Και <laughs> όλα αυτά. Με νοήματα από μακριά. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Θα, θα ενημερώσουμε και τι επόμενε μέσα αν υπάρχει κάποιο ναι. παραθυράκι. Λίστε αυτά. Ναι, πρέπει πω. να τα λύσουμε. Πάλος, ισχύει στο viva.gr. Κάντε Ωραία. τις σχετίσεις Υπάρχουν τρεις ζώνες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επόμενες θα και τι επόμενε μέρε. Οπότε ναι. πάμε τώρα και σας περιμένω με μεγάλη χαρά Το αγάπη 11, 10, 18, να 80, συνομιλήσουμε. Στο 2111108880 πάει έξω ένα, εμεί συνεχίζουμε εδώ. Έχει και μάσκα, βλέπω μες στο στούντιο. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ οργανωμένος πάρα Μια πολύ, μαύρη που πάει πολύ. πάρα πολύ Πού την βάζουν αυτοί ναι, Σαν, σαν τον Υφυπουργό Τον ε, ορκίστηκε, πως το δηλαδή πού τη βάζουν αυτή; Έχει την πριν. Τον αρχηγούργο. ορκίστηκε, πώ δεν θυμάμαι. Που την, έβαζε στα μάτια. την έβαλε στα μάτια καλοκαίρι, την μάτια Τσακλόγλου, Την είχε λοιπόν, βάλει την έβαλα στα έβαλα μάτια με τη μάσκα, τώρα πως είμαι καλύτερα. <laughs> <laughs> το άριστο. καλά Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάει ο έξω. Να μιλήσει, μια που το φέραμε στη μάσκα, να ακούσουμε τι πραγματικά συμβαίνει με τι μάσκε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν ακριβώ τι γίνεται με τι μάσκε, νομίζω είστε και πολλοί από εσά που μα ακούτε τώρα, που ξέρετε ακριβώ τι γίνεται με τον ιό, με τι μάσκε, με το εμβόλιο, με τη θερμομέτρηση. Εδώ είναι ο Μητροπολίτη Μόρφου από την Κύπρο. Δεύτερη ερώτηση. Τα παιδιά μα τα θέλουν να τα στέλνουμε σχολείο με μάσκα. Τι να κάνουμε. Άκουσε, αδερφέ μου εδώ, Αριστίδη, που υποβάλλει αυτήν την ωραία ερώτηση. Τα παιδιά μας και τα μάτια σας. Τα παιδιά σας και τα μάτια σας. Και τα μάτια και το στόμα θέλουν πρόσωπον που να βλέπει τον Θεό χωρίς μάσκα. Οι αρχαίοι Έλληνες ξέρετε που έβαζαν μάσκα. Σε στραγωδίες και στις κομμωδίες. Εάν μάθουμε τα παιδιά μας από τώρα με τις μάσκες θα γίνει μια κοινωνία μετά από 20 χρόνια δαιμόνων. Ακούτε, όχι ανθρώπων, δαιμόνων. Η γνώμη μου είναι, έβρετε τρόπον τα παιδιά σας να μην βάλουν ποτέ τους μασκα. Ο Μητροπολίτης, κάτω στην Κύπρο, λέει αλήθειε όπως καταλάβατε. Καταρχάς ότι θα έχουμε δαίμονες, όλοι αυτοί και όλοι εσείς που φοράτε μασκα, ένας φορά και πριν ο Αποστόλης, σε 20 χρόνια δηλαδή από τώρα, θα είναι δαίμονας και δεν χρειάζεται να φοράμε μασκα γιατί πρέπει να βλέπουμε το Θεό κανονικά. Δεν του έχει πει κανεί στο Μητροπολίτη ότι τη μάσκα δεν τη βάζουμε στα μάτια. Δεν έχει καταλάβει μάλλον τι μάσκα είναι. Δεν ξέρω τι μάσκες ξέρει. ή έχει δει ανθρώπου να φοράνε. Οπότε είπε όλα αυτά, αλλά προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί απαντούσε σε ερωτήματα εκεί χριστιανών, πιστών, ορθοδόξων, Κυπρίων, αδελφών. Ένα ερώτημα είναι τι ακριβώ θα κάνουν τα παιδιά. Δεν θα φοράνε μάσκα στο σχολείο, τι θα φοράνε στο σχολείο και αν πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Λοιπόν, είναι προτιμότερο να μείνουν λίγα χρόνια, λίγου μήνε χωρίς τα γράμματα τα λεγόμενα της Ευρώπης Σιγά τα γράμματα. Ο τοτό και η τοτουίτ. Κάμετε εσεί κατοίκον σχολεία. Τα γράμματα τα λεγόμενα της Ευρώπης Σιγά τα γράμματα. Γράμματα. Σιγά τα γράμματα. Γράμματα. Θα δείτε σε λίγο ότι θα σα λένε ότι τέλειωσαν τα φάρμακα. Γράμματα. Θέλουν να εξωθήσουν την κοινωνία ει το χάος στον τρόμο και τρομαγμένοι και χαομένη να του πούμε το εμβόλιο πάρτε μας καλύτερον εμβόλιο Αυτός λοιπόν είναι και η Άννα από την Κύπρο επίσης αυτός είναι ο Μητροπολίτης που λέει για κάποια χρόνια να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο δεν τρέχει τίποτα, σιγά τα γράμματα που θα μάθουν από την Ευρώπη τα καταδικάζει αυτά τα γράμματα Οπότε έχουμε δράματα γενικότερα και για κάποια χρόνια, μήνες, σας μείνουν τα παιδιά εκτός σχολείου Είναι ρεαλιστικές προτάσεις που κατατίθεται στο δημόσιο διάλογο και πολύ καλά κάνει η Μητροπολίτης. Φαντάζομαι τις μερίζετε πολυ πολύ από εσάς. 2-11-10-80-80, πάρτε μέσα τηλέφωνο για να μοιραστείτε αυτές τι απόψει. Κάποια στιγμή πρέπει να τις λέτε πολύ ανοιχτά. Υπάρχεται πολύ που τις λέτε. Υπάρχουν πολλοί που τη λέμε αν δεν πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά. Είναι σενάρια: θέλουν να εξοντώσουν του Έλληνε. Ε, αυτή η θερμομέτρηση που γίνεται επίση με το που σου βάζουν στο κούτελο το θερμόμετρο, σου περνάει τσιπάκι μέσα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν μιλάει κανεί γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε. Οπότε πάρτε μέσα, γιατί πρέπει να κατατίθενται αυτέ οι απόψει. Τα σχολεία θα ξεκινήσουν την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα, δεν έχει σημασία. Ε, εκεί θα κάθονται τα παιδιά μέσα. Είναι ένα θέμα. πως θα κάθονται τα παιδιά. Έχει πέσει στι άλλε χώρε. Εφαρμόζουν την εξή ιδέα. ρεώνουν τα τμήματα, προσλαμβάνουν καθηγητέ, διπλασιάζουν τι βάρκε. Αυτά εμεί εδώ δεν τα κάνουμε στην Ελλάδα γιατί ξέρουμε. Άλλωστε, περάσαμε και το πρώτο κύμα με το Μωυσή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε έρχεται τώρα και με λέει η πολιτεία δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και έρχεται ο κύριο Μαγιορκίνης στο πόδι του Τσιόδρα, ο ειδικό επιστήμονα, ο οποίο μα λέει ότι είναι καλύτερα να είναι. Πολλά άτομα με στην τάξη, πολλοί μαθητέ, παρά λίγοι. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών στι τάξει, δεν είναι εύκολο να πει: Βάζω περισσότερε τάξει. Άρα, χρησιμοποιώ περισσότερου εκπαιδευτικού, Άρα, δημιουργώ περισσότερε αιστείε. Ε, και υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν έχουμε μεγάλο κέρδο μικραίνοντα τι τάξει και αυξάνοντα τον αριθμό των τάξεων Διπλασιάζοντας διπλασιάζοντα τι αίθουσε. Αυτό που γίνεται δεν μειώνονται όλε οι αποστάσει, μειώνονται οι απόσασε που έχει με τον διπλανό σου μόνο. Όλε οι άλλε αποστάσει μένουν ίδιε. Ε, άρα λοιπόν τα επιδημιολογικά μοντέλα λέ, δείχνουν ότι δεν έχει δραματική αλλαγή όσον αφορά τη μετάδοση των σταγωνιδίων που αφορά το 1,5 μέτρο. Έχεις μόνο ένα, Κάθε παιδί έχει μόνο ένα σε αυτή την απόσταση μικρότερη και όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη απόσταση. Ε, το υπόλοιπο που μένει που είναι η αερογενή μετάδοση δεν αλλάζει με αυτό το μέγεθο είτε έχει 15 είτε έχει 25, το μόνο μέτρο που έχει είναι μάσκα. Ωραίος, το ειδικό τα λέει, δεν τα λέμε εμείς, μας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά επειδή το λέει ο ειδικό, είναι καλύτερα να είναι 25 τα παιδιά μας στην τάξη παρά 15. Γιατί αν γίνουν 15 θα μεταδοθεί ο ιός. Ενώ αν είναι 25 δεν μεταδίδεται το ιός γιατί βλέπει πολλά άτομα, δεν τολμάει να έρθει ο ιός, φοβάται το δάσκαλο, δεν ξέρω, είναι ειδικοί, έχουν σπουδάσει... Είναι βέβαια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι αυτοί οι ειδικοί που μιλάνε και μα λένε αυτά τα πάρα πολύ λογικά που μα αφήνουν άφωνους αλλά δεν ξέρουμε εμεί, ξέρουν αυτοί περισσότερο πότε θα εφαρμοστεί το 25 με μέσο όρο 17 που λέει η κεραμαίωση. Θα το δούμε στην συνέχεια γιατί είτε 25, είτε 15, είτε 17, είτε με μάσκα, είτε χωρί μάσκα, αυτό που σώζει, όπω μα είπε ο Πρωθυπουργό μα και το ακούσαμε πριν μερικέ μέρε, είναι το φιλότιμο. Και οφείλουμε να δείξουμε ένα αυξημένο αίσθημα επαγρύπνηση. Ένα αίσθημα ευθύνης, προστασίας των πιο ηλικιωμένων και των ευπαθών φυθισμών. Φοράμε όλοι, όλοι το φιλότιμό μας σε κλειστούς αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όπου δεν γίνεται να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Πρέπει να γίνει πια μόνιμος συνοδός μας, όπως είναι τα, τα κλειδιά μας, τα, τα γυαλιά μα το, το κινητό μα. Φοράμε όλοι, όλοι το ιδρωμένο της Σέρπινα. Hey! Hey! Φοράμε όλοι, όλοι το ιδρωμένο της Σέρπινα. Κάβλα! Εκφράζουμε, κυρίες και κύριοι, ισχυρή σύσταση για χρήση ατομικού παγουριού από ένα παγούρι σε όλους τους μαθητές δημοτικού της χώρας. Έτσι, λοιπόν, Περάσαμε από τη μάσκα, το φιλότιμο και το υδρομένο της ΣΕΡΤΟΥ, αυτό προστατεύει, είναι δεδομένο φαίνεται. Περάσαμε στην κυρία Νική Κεραμέως, είναι αρμόδια υπουργό, πεδίας για όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν μας ε, ε, είπε εδώ, ακούσαμε το παγουρίνο, θα δίδεται ένα παγουρίνο ανά παιδί. Περιμένουμε πώ και πώ να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Φαντάζομαι και τα παιδάκια να έχουν τα παγουρίνο του. Από την επιτυχία, όπω το λέγανε οι ίδιοι, της πρώτης φάση του κορονοϊού, τον Μάρτιο, Απριλίο, Μάιο, που ήμασταν η πρώτη χώρα, σύμφωνα πάντα με τα διαγγέλματα που ακούγαμε μέρα παραμέρα, καταλήξαμε στο παγουρίνο. Η υγεία των πολιτών, τη κοινωνία και των ευπαθών κυρίω ομάδων απέκτησαν εικόνα. Το παγουρίνο τη κεραμέω. Αυτό θα σώσει από εδώ και πέρα, γιατί με το παγουρίνο στο σχολείο δεν θα έχουν τον ιό, δεν θα μεταδίδεται, άρα θα πηγαίνουν στα σπίτια μετά και θα είναι όλα πάρα πολύ. Ε, ωραία και πάρα πολύ καλά, αυτά τα λένε οι αρμόδιοι υπουργοί. Είναι και άριστοι όλοι αυτοί και αγωνίζονται για το κοινό καλό και για το, τη δημόσια υγεία των ανθρώπων και των πολιτών αυτοί, αυτού του τόπου. Η κυρία Κεραμέως δεν είπα μόνο για τον Παγουρίνο, στην περίφημη συνέντευξη που έδωσε πριν μια εβδομάδα. Κάνουμε και μια μήνυ επανάληψη των τελευταίων κυρίω γεγονότων, γιατί είναι πάρα πολλά τους, τον 1,5 μήνα που λείπουμε. Η κυρία Κεραμέως μίλησε για την ειδηλιακή εικόνα που επικρατεί στα, στις ε, αίθουσες των δημοσίων σχολείων. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα είναι με όλους τους μαθητές σε καθημερινή βάση. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο μέσος όρος μαθητών ανατάξεις στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Είναι δεκαεφτά μαθητέ. Δεκαεπτά παγουρινιά να τάξει. <μπου> Παγουρίνο μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ, να μαθαίνω γράμματα του Θεού τα πράγματα. Να και τα σχετικά ποιματάκια, τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και αυτά για ευνόητου λόγου. Το είπε η κυρία Κεραμέρο, ένιωσε υπερήφανη που προείσταται ενό Υπουργείου, το Παιδεία στο περίφημο, σύμφωνα με την αντίληψη και τι μετρήσει που έχουν κάνει στο Υπουργείο, ο μέσο όρο, λε και έχει σημασία σε αυτά, ο μέσο όρο, λε και έχει σημασία στη μετάδοση του ιού, ο μέσο όρο. Είναι 17. Δηλαδή υπάρχουν τάξεις με παραπάνω άτομα, υπάρχουν τάξει και με. Έθουσε με παρακάτω άτομα από το 17 Πού ακριβώς και πως βγαίνει αυτός ο περίφημο Μέσος, όρος Γελάσαν και τα πόμπολα με την κεραμέως και με τα παγουρίνια. Είναι λογικό. Χτες συνέβη ένα γεγονός φυσική καταστροφή θα μπορούσε να το πει κάποιο. Δεν το έχετε μάθει, γιατί δεν είναι το πολύ πρόβαλαν τα μέσα ενημέρωση. Μάλλον δεν κρύθηκε σκόπιμο, ποιο ξέρει. Είχαμε μια φωτιά στι Μικίνε. Μικίνε μπορεί να έχετε πάει στο σχολείο, μπορεί να έχετε πάει και μετά. Υπάρχει εκεί η Ακρόπολη, είναι εκεί η πύλη των Λεόντων, αν θυμόσαστε, 13ο αιώνας πρό Τόσο παλιά, στέκει όμως εκεί. Πήρε φωτιά η ευρύτερη περιοχή, δεν υπήρχε κανένα σύστημα πυρόσβεσης. Και έτσι κάηκαν όλα εκτός από τις πέτρες. Όλα έχουν καεί. Μαύρα, μαυρή λαπαντού, εφόσον δεν υπήρχε τίποτα. Οι πέτρες τι να πάθαιναν παραπάνω, άρπαξαν λίγο, καψαλίστηκαν. είναι αυτέ. Ε, δεν πολύ έπαιξε χθες το θέμα και αν έπαιξε έπαιξε ελαφρώς ανάπεδο ότι χάρη στα μέτρα προστασίας που δεν υπήρχαν, αλλά τα είδαν οι δημοσιογράφοι όμως και αυτό είναι αρκετό, σώθηκαν οι μικίνες, το βράδυ λίγο στα κανάλια μετά από ένα κράξιμο στα social media μπήκε η είδηση με κάποιο τρόπο πολύ χαλαρά ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Και σήμερα το πρωί πήγε η κυρία Μενδόνη, η Υπουργό Πολιτισμού, επισκέφθηκε και μα λέει: Ακούμε τη δήλωσή τη, τι ακριβώ είδε και πώ το παρουσιάζει η κυρία Μενδώνη όλο αυτό το κακό που συνέβη στι Μήκυνε. Θα ανοίξει γρήγορα και το μουσείο. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστό για προληπτικούς λόγου. Και ο αρχαιολογικό χώρο. Το πολύ, πολύ. Αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτε τι αμέσω επόμενε μέρε είναι λίγο μαύρο στο χώμα. Λίγο μαύρο στο χώμα. Λίγο μαύρο στο χώμα. Το βλέπετε, το βλέπουν και οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πουσι, δηλαδή τα ξερά χόρτα, τα οποία ήταν απολύτως ξυρισμένα, ό,τι μπορούσε να συγκρατηθεί επάνω στην επιφάνεια του χώματος. Λίγο μαύρο στο χώμα Τα ξυρισμένα χόρτα Το πούσι που κάηκε και, και τι χρειάζεται το πούσι τώρα Σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματικά Ευτυχώς που άρπαξε φωτιά Και καλώς έκανε και κάηκε Έχουν αρπάξει και οι πέτρε από το 13ο αιώνα, γι' αυτά δεν είχε να πει, είναι μαύρε. Πρέπει με κάποιον ειδικό τρόπο να καθαριστούν. Ανθιπολεπτομέρεια και αυτό που έβλεπε η κυρία Υπουργό και το είπε με έτσι ακριβώ όπω το ακούσουμε, είναι το μαύρο. Μαύρο. Γι' αυτό μπήκε και η μουσική. Ε, η κάμερα τη εκπομπή, δεν έχουμε ούτε κάμερα, εκπομπή έχουμε ακόμα, συνάντησε έναν τουρίστα Έλληνα που βρέθηκε στι Μικίνε μετά τι δηλώσει ε, της ε, κυρία Υπουργού. Ο, ο, ο, όλα καλά εδώ στα Μετέωρα, ε, εγώ προσωπικά μίλησα με τον κύριο Αγαμέμνονα, το, το, το, τον κύριο Πούση, ε, την κυρία Κλυμτεμνίστρα ε, και το ξυρισμένο χόρτο ε, δεν έχει γίνει κάποια ζημιά εδώ Ο, μόνο μαύρο ε, οι, οι κυφίνες ε, είναι ένα τόπο αγάπης αυτά Βλέ, <Ρουλε>, τα χειρά, η χειρά Πάμε γρήγορα Είναι να σας. δούμε τον τύπο, γιατί έχουμε κατεστερήσει. Εφημερίδα, ελεύθερη ώρα. Άγιος Παΐσιος, όταν ακούσετε για τα 12 μίλια, από πίσω έρχεται πόλεμος και πείνα. Από πίσω έρχεται πόλεμος... Παναγία μου για Χριστέ μου! Από πίσω έρχεται πόλεμος... Καβλα! Ζουράρης, λοιπόν, περάσαμε και στα εθνικά θέματα μέσω της ανάγνωσης των εφημερίδων από τις πρωινές εκπομπές των καναλιών ακούσαμε και τον τουρίστα εκεί τον Έλληνα πως ωραία τα έβλεπε, με το Μαύρο που συνάντησε και αυτός και το Πούσι που εγώ ήταν στα ξηρισμένα χόρτα, τύπη πολύ η άποψη τη κυρία Υπουργού είναι και αυτή μια άριστη. Έχει βέβαια διατελέσει και κατά το παρελθόν. Οπότε έχει την σχετική εμπειρία. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα του ιού, γιατί συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι από τη μέρα που σα αφήσαμε μέχρι σήμερα. Συμπολίτε μου, κάναμε τη χώρα μα παράδειγμα προς μίμηση στην αντιμετώπιση τη υγειονομική κρίση. Γεια σου ρε Μητσοτάκι, γεια σου ρε, Να μην πεθάει ποτέ, φυλαράκι, ποτέ, ρε, ποτέ. Καλούμαστε να μετατρέψουμε του μήνε που έρχονται σε μια γέφυρα η οποία. Από την άμενα για την υγεία θα μας περάσει στην επίθεση προς την πρόοδο. τους τουριστική περίοδος ξεκινά 15 Ιουνίου και από 1 Ιουλίου σταδιακά θα ξεκινήσουν και η απευθείας πτήση εξωτερικού προς τους τουριστικούς μας προορισμούς. Σήμερα ανακοινώνονται 270 κρούσματα, οπότε φτάνουμε το σύνολο 9 από την αρχή της επιδημίας. Κατεγίδα. Προκειμένου να περιοριστεί η διαφαινόμενη διασπορά τη πανδημία, αποφασίστηκαν και ανακοινώνονται τα εξή μέτρα. Κατεγίδα. Πρώτον. Μυστικά για επίπεδη κοιλιά. Απαγόρευση λειτουργία χώρων εστίαση και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έω τι 7 το πρωί και στην περιφέρεια Αττικής. Πάρε παπάρου που θα δουλέψει. Δεύτερον. Απαγόρευση κάθε είδου συνάθρηση πολιτών άνω των 9 ατόμων τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Παρτώση, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά, δύο εμείς, τελή τέσσεριξη. Τρίτον, υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τόσο σε εξωτερικούς, όσο και στους εσωτερικούς χώρους. Μάσκα δεν έχω να γυρνώ. Κάνουμε φιλίσεις και κολλήσω μικρόβια. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό μας εμβόλιο, που δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας. Μιλάμε για μεγάλη αρρώστια. Αρώστια. Για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της μου το κάνατε... Α, αυτά λοιπόν συνέβησαν Μια υπενθύμηση μέσα σε δύο λεπτά Εδώ Είναι ελληνοφρένη όλο αυτό που ακούτε Παραπολιτικά 90,1 902-1 όπως 2110 Το τηλέφωνο επικοινωνίας όσοι το έχετε ξεχάσει Πάρτε σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά Μοιραστείτε τι καλοκαιρινέ αναμνήσει, Τις θύμισες όπω λέμε, πριν έρθουν οι διαφήμισε. RadioPapakiParaPolitik.gr Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπουμε εμεί εδώ είναι μπροστά μα. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Την εκπομπή την ακούτε ζωντανά και στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, και αμέσω μετά μα ακούτε και κονσέρβα. Ακούτε ζωντανά και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official. Έχει live chat από κάτω, μπορείτε να βγάλετε ό,τι θέλετε. Από αυτά που βγαίνουν συνήθως, σε σοψιχανό και άλλα τέτοια. Σήμερα μας ακούτε ζωντανά απευθείας και στο Facebook ε, το, την επίσημη σελίδα της Ελληνοφρένιας. Τα πάμε όλα. Πρώτο μέρος του λαού είναι από πριν φύγουμε αλλά είναι παρκές στο κοινό και ξέρει να προβλέψει και να μιλήσει καταλλήλως. Απόστολε. Έλα. Εσύ κοντεύω να τον ε, Απόστολε. Γιατί το καλοκαίρι ήταν δύσκολο, Ε, δεν πειράζει. Τα κεφάλια μέσα τώρα, μέσα καραντίνα δηλαδή. Καλό φθινόπωρο. Άκου, άκου. 300.000 ευρώ 300.000 δίσκη. 300.000 δίσκη πήρε 300 ο Ευαγγελάτο μαζί με τη Στεφανίδωρη. Εσύ, αν είναι δυνατόν για να μα σώσουν, να μην μα κολλήσει ο χορεό. Σωθήκαμε, σωθήκαμε. Τι, Τι θε τώρα, Ας... να πάει χαλάρι. Τι λέει ρω, Ιφίλιο, άλλο τη στο πεζοδρόμιο να πούμε δεν έχει που να μείνει και αυτό χάρισε 300 σε αυτά τα δύο άτομα. Δεν τα χάρισε. Τι έκανε δηλαδή. Τα έδωσε ως σόφιλε; Α, τα έδωσε ως σόφιλε; αφού θα πρέπει να κάποια στιγμή να κελαϊδίσει η Μαρινέλα. Πρέπει Θα πρέπει εδώ πέρα σε αυτό το στερεό να κελαϊνίσει Μαρινέλα. Με γρίφους μιλά, Γέροντα. Ναι, διότι εγώ είμαι ο μάντη Κάρχα, όπω το έχω ξαναπεί. Όρσε. Και θα πρέπει να κελαϊνίσει η Μαρινέλα. Μάλιστα, πέρα... το πιασα, το πιασα. Το πιάσες. Όχι. Δεν είναι δυνατόν, ρε φίλοι να συνδέουν αυτά. Ναι, κατάλαβα. Ελά, γεια τώρα, άστο, άστο. Ψεκασμένο, ναι. έφυγε ψεκασμένο σήμερα το καλοκαίρι. Άστο, γεια. Καλώς ήρθατε, Καλώς ήρθατε καλώς ήρθε το δολάριο. Ε, πώς είστε, Δεν μπορώ να πω. Πού σας πετυχαίνω, Μαυρί, βρήσατε από το καλοκαίρι. Ο, μόνο το καλοκαίρι. Ο, και το καλοκαίρι. Καλά, το μαύρισμα το είχατε έτσι κι αλλιώ. Μαύρι, μαύρι, δουλεύετε και θα Μαύρι, μαύρι. Το δουλεύετε εκεί στα καράβια. Τώρα δεν ξέρω πουλεύετε. Που Συθόμαστε. Δεν, δεν δουλεύουμε στα καράβια, είχαμε πάει στο ελληνικό και ξομίναμε και πήραμε την αραπιά του άδωνη. Συγνώμη με τον άδωνή σου να. Σιγά καλε, πρέπει να είμαι με τον άδωνη τόσο χώρο στο ελληνικό. Συμφωνώ, όσοι είχε στρώσει δουλειά, δηλαδή. Έκανε μεροκάματα εκεί πέρα. Μερωκάματα <στά> λέει. Πώ θα γίνει, πώ άθει η ανάπτυξη, άμα δεν βάλουμε όλοι κόλ, άμα βάλουμε όλοι πλάτη. Καλά, το πρώτο που είπε, σοβάζουν πολύ και με το έτσι θέλω, το θέλουν. Γι' αυτό και του ψήσαμε γι' αυτό και τραβάμε κουμπί. Εντάξει, ε, εσύ δεν έβαλε δουλειά όμω, όχι κολλό. Ναι, ναι, όχι εννοείται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλό την Όπορο να είμαστε καλά. Και ποιο μαγαζί δουλεύετε τώρα, δεν ξέρω, παραπολιτικά ακόμα ή κάπου αλλού. Παραπολιτικά, παραπολιτικά. Ωραία, εντάξει, ελπίζω να μην γίνει κανένα ξαφνικό γιατί συνήθω μέσα στο καλοκαίρι κάτι σα πετάνε καμιά παπανόπλουδα και... και τη γλιτώνετε. Φεύγετε από ένα, από εδώ να, και Αποστόλη. Αποστόλη. Αποστόλης. Τελειώνατε σήμερα. Τελειώσαμε. Α. Τώρα ξεκινάμε. Α. Τι δεν έχει καταλάβει. Σεπτέμβρη έχουμε. Καλό από καλό καιρό τότε. Καλή χρονιά. Έτσι, βραφ μου αρέσει. Καλό από καλό καιρό. Και ευχόμαστε, ευχόμαστε να γίνει είτε δύο ώρε η εκπομπή σα είτε να σα δούμε και στο γυαλί. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή είναι πίξιμο για μα. Ε, σε κάθε περίπτωση είναι πίξιμο για εσά. Αλλά φαντάσου πώ μπορείτε να φυπνίσετε περισσότερο. Στηριζόμαστε σε εσά. Άσε παιδί ε. είχε, που είχε όρεξη κόσμο να φυπνιστεί, άσε καλέ Έλα, έλα, να είσαι καλά. Έλα, γεια. αρχή, γεια, γεια. Τσίου. Έλα, Αποστόγι. Έλα. Τι κάνεις. Κάμε πολλά πράγματα. Το βασικό είναι ότι βγάζουν τις βαλίτσες από το καλοκαίρι ακόμα, ξέρεις. Ελά μου τρώτε γκάνι, καλά. Καλά εσύ. Ε, καλό φέτος καλό να πάμε για διακοπέ γαργαλιάνου κάτω. Θα έρθει αγόρι. Γιατί ε, Έχουμε ένα χτίμα κάτω στα φιλιατρά με αγκούρια, πολλά. Όπα, όπα θα... κάτσε, έρχομαι, ήρθα ήδη. Είχα πάει διακοπέ, αλλά κάνω και ένα φθινοπορνό, τόχο δεν πειράζει. Έχω ακούσει, καθώς... αν πα φιλιατρά με αγκούρια, δεν κολλά κορονοϊό. Ναι, το βράδυ όμω θα ακούμε κρακκρακ κρακ, κρακ, κρακ, συνέχεια, κατάλαβε. Τιν το κρακκρακ. Κρακ. Τα αγκούρια το βράδυ μεγαλώνουν. Ευράδη θα έρθω. Τηρείς μέτρα. Όχι καθόλου τίποτα. Μάσα ποτέ δεν φορά. Για ποιο λόγο. Δεν δε θέλω να, πα, δε να την κάνω. Δε δε, ψέματα είναι. Δε, δεν θέλω δε, τίποτα. Μπήκα στην εφορία αυτή φορά. μου λένε πάλι. Μάσκα τίποτα να έβαλε. Για να σε πείσει κάποιο ότι ναι. αυτό το πράγμα είναι αληθινό. Τι θα έπρεπε να δεις. Να κολλήσει κάποιο δικό μου και να το δω, δω μπροστά μου όμως. Ότι, ότι είναι ούτως κολλημένος. <Ρεκοί> Εγώ προσωπικά... Σπάνια τηρώ τα μέτρα. Δεν μου έχει δώσει κάποιο μια απόδειξη ότι και καλά υπάρχει και έτσι. Μια απόδειξη θα ήταν να κολλήσει κάποιο συγγενή μου ή κάποιο γνωστό μου. Μια χαρά. Είναι και νέοι άνθρωποι αυτοί οι δύο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Τα έχουμε αλλιεύσει από τα κανάλια όλε αυτέ τι μέρε. Οι οποίοι δεν πιστεύουν τίποτα παρά μόνο άμα δουν τον συγγενή του. Τέτοια αγάπη για τον συγγενή. Αν τον δουν στο κρεβάτι, στη μεθ, στο νοσοκομείο, να βύχει, δεν ξέρω τι. Μόνο τότε θα πιστούν. Αλλιώ δεν πείθονται. Ξέρουν αυτοί ακριβώ τι συμβαίνει, ακούνε και του Μητροπολίτε, ακούνε και διαβάζουν στο Facebook, γιατί το Facebook είναι πηγή ενημέρωση για τέτοια και διακίνηση ιδεών. Ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Προβλέπεται στην αστική δημοκρατία ο καθένα μπορεί να εκφραστεί. Εκφράζεται ελεύθερα, λέει αυτό ακριβώ που θέλει. Διαβάζω εδώ με τίτλο Διαμαρτυρία γονέων για υποχρεωτική χρήση μάσκα στα παιδιά. Ναύπλιο γράφει και λέει: Φίλε μου, μόλι μου είπε γνωστοί μου από το Υπουργείο. Αυτά είναι τα ωραία γιατί πάντα ξεκινάει με μια άκρη στο Υπουργείο. Μόλις μου είπε γνωστή μου από το Υπουργείο ότι οι μάσκες που θα μοιράσουν στα παιδιά θα είναι ποτισμένες με κουρκουμπίνι. Κουρκουμπίνι με ήτα, όχι με γιώτα. Είναι μια ουσία. Ε, Σα λέω εγώ που ξέρω που Κουρκουμπίνι, είναι μια ουσία από την Κίνα. Άλλωστε, η λέξη κουρκουμπίνι παραπέμπει ευθέω η Κινέζικα. Όποιο έχει ακούσει την, τον ήχο των Κινέζικων, καταλαβαίνει ότι το ή κουρκουμπίνι είναι διαφορετικό από το κουρκουμπίνι. Μπορεί να είναι και ίδιο, δεν ξέρω. Και συνεχίζει το κείμενο. Ε, μια ουσία, λέει, που είναι των Κινέζων και στόχο έχει να κάνει τα παιδιά συνεργάσιμα και ήρεμα, να μην κάνουν φασαρία κτλ. Θα αναρκόσουν τα παιδιά μα. Θέτει το ερώτημα εδώ η μάνα που έχει γράψει αυτό το κείμενο και που αγαπά το παιδί της και το μεγαλώνει με λογική και με πολύ σωστά κριτήρια. Εμείς, συνεχίζει το κείμενο, αποφασίσαμε στον Ναύπλιο να μην το στείλουμε με μάσκα και αν τελικά τις μοιράσουν θα πληρώσουμε ιδιότητα να κάνει ανάλυση του υλικού. Θα πάει δηλαδή σε έναν ιδιότη, είναι αυτός, θα πει πάρ' αυτή τη μάσκα να βρει την κουρκουμπίνη που είναι από την Κίνα. Αυτά γράφονται λοιπόν στο. Διαδίκτυο και δεν γράφονται μόνο, τα πιστεύει πάρα πολύ κόσμο, τα αναπαράγει και περνάμε πάρα πολύ όμορφα και ο άλλος θέλει και νεκρού συγγενείς για να καταλάβει ότι υπάρχει ο κορονοϊός ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, είναι ένα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας γιατί γίνεται με τηλεδιασκέψεις με τα, τις γνωστές διαδικασίες μέσω των εφαρμογών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και υπάρχει η οθόνη μεγάλη που έχει τους ε, Δημοτικούς Συμβούλους που σπάει σε κομματάκια αυτή η οθόνη. Έχουμε δει και τον Κυριάκο που μιλάμε με του Ευρωπαίου ηγέτε. Ε, Ένα λοιπόν δημοτικό σύμβολο από όλου αυτού, εκεί είναι μόνο του τώρα στο σπίτι. Μιλάνε οι άλλοι, τον έχει πάρει ο ύπνο. Τον καταγράφει όμως, η μουσική κάμερα, τον βλέπουν εκεί οι άλλοι συνάδελφοι και θέτουν θέμα. Έγκριση κατεδάφιση <συσίλω> ετοιμόρου του που ε, <συσίλω> ε, Με <συγχωρείτε. συσίλω> κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε, τη απόγνωση από τη διαδικασία. Σα <συσίλω> παρακαλώ, να επέμβει ο τεχνικό. Βλέπω στην οθόνη κάποιο συνάδελφο είναι κοιμάται. Σα παρακαλώ, να φύγει, δεν είναι σωστό αυτό το θέαμα. Ε, δεν βλέπετε τέτοια πράγματα. Νίποτα δεν το βλέπετε. Okay. Είδε... Ποιο είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Ε, δεν την πάτε. Σε άλλα συμβούλια γίνονται και κυκλοφορία. Πάει εδώ. Στην κοινότητα είναι. Δεν έχει τη δίκιο. Λοιπόν. Πολύ ωραίο όλα αυτά. Κοιμώταν ο άνθρωπο, δεν τον άφησε να κοιμηθεί. Τι να κάνει, βαρετά θέματα. Σε άλλα συμβούλια πετυχαίνει ένα άλλο έμπειρο. Γίνονται χειρότερα. Τι ακριβώ. Γιατί δεν... οι καλαματιανοί βγάζουν υλικό γιατί πολλέ από τι απόψει που. Κατά ακόμα ακούμε από απλούς πολίτε είναι από κάτω από την Καλαμάτα. Ξέρουν αρκετά. Μήνυμα Κροατή το βλέπουμε κάτω από το live εκεί στο facebook. Τώρα είναι αυτό και λέει ο Τζον. Δεν λέω το επίθετο, δεν χρειάζεται. Συνήθως λέει σε ακούω μέσα σε ένα από τα ταξί της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Σε ακούω από παραλία της Νάξου. Γυμνώ στην παραλία να ακούω ελληνοφρένεια. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε Γιάννη για τις εικόνες που δημιουργεί ναι. Έλα ρε, με παιδιά μια ώρα. παίρνω, να πριν τι διακοπέ και σε πετυχαίνω μετά τι διακοπέ. Ε, α, μα, μαθαίνω, ναι. μου αρέσει. Ναι. Ε, καλό χειμώνα τώρα. Έλα, καλό χειμώνα και lockdown, άντε. Δεύτερο, γιατί ναι. και που βγήκαμε έξω, σκατά μα πήγε. Φάγαμε το ξύλο τη από το μιτσοτάκι και τους του μπάτσου του Άστο, Α καλύτερα, μέσα. Το ξύλο του μόνο αυτό Δημοκρατία, δημοκρατία. Να Κοπές. Πού τα πάει διακοπέ, Ρε κουφαλά. Ήγα, τώρα πέρασε. Πάει, Σεπτέμβρη έχουμε. Σεπτέμβρη έχουμε, ρέ, απάτητα. Θα... Ένα μαλκά λοιπόν, άκου... που μπλέξαμε. Λοιπόν, άκουγα. Ε, και μαϊτανό δεν καταλαβαίνει. Σε καλό, σε καλό στον Αγίο Δημήτρη. Ναι, ναι, όρεξη είχα σε... Να... να σε βλέπω για κοντά. Το φαράκι, απέλαση μου ωραία. Σίγουρα. Το βέβαιο, φοβερή παράλια. Το ρε που. Όχι, φοβερή Τέσσερα. Ναι, ναι. Κάλε διακοπέ, Άντε, έρχομαι. Και να δούμε πού θα... Και... θα πάμε. Στα τέσσερα, γεια. <laughs> Στα τέσσερα και όχι μόνο. Ναι. Σου χάπησε. Βρέμε στο διάλογο δοχάμω. Δεν μου φταίνεις η προηγούμενη σεζόν σε όχι και στην καινούρια. Αϊσυχτή, αϊσυχτή, γκώρακα. Κάτε, είσαι λίπη μου. Πού να χαθείς από δοχάμω στα καζάνια της κόλλας θα βράσει. Τι Στα καζάνια μωρή μέσα. Πού να χαθείς από δοχάμω. Ποιος να μυθω, Πίτερ. Ακούστε σου λέω εγώ. βλάκα. Ο σατανάς θα σε πάρει. Θα μπει μέσα στο σατανά. Ο διάβολος. Το σατανάκι ήσαι ο σατανάς. Με τα πράτα. Τόλοι θα μα λείψετε πολύ, ρε. Αυτό Έλα, Δεν παράτα μα και αυτά, χαζογκόμενα. Λείψαμε. Χαζε. Και. Ναι. Δεν έζησε. Ναι. Μια χαρά. Και γι' αυτό το έκανα. Για να καταλάβει την έλλειψη. Χαζε. Να εκτιμήσει πράγματα. Καλέ διακοπέ. Άντερε, σα αγαπάμε, Χαζέ. Λοιπόν, καλέ διακοπέ. Να περάσετε καλά. Να μαζέψετε υλικό. Καλή επιτυχία στην παράσταση που θα δώσεις Και σα περιμένω το Σεπτέμβριο. Σα αγαπάμε πολύ, άντε. Χαζέ. Εγώ σε περιμένω. Ήρθε Σεπτέμβριο. 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη ε, στον Γκάζη. Ε, ε. Η Λιπροπόλης ξεκίνησε. Ναι. Του φέκι στο γουδί και... Μόνο θα τρέχουμε και στο γουδί για να πάρω το τουφέκη. Και στο γουδί σας περιμένει. Ό,τι βόλεπε το γουδί και να πάω κιόλας. Άει η συχτήρα από εδώ χάμα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Για εξήγησέ μου δύο πραγματάκια. Αυτό το αερός θα το... Πότε θα γίνει υπουργός μιλάει Μιλάω για το Ρενιζέλο. Αυτός, να μας χώσει, Αν μα αξιώσει ο Θεό, το γρηγορότερο. Το γρηγορότερο, τον περιμένω, πώ και πώ, ρε παιδί μου. Ε, ε, Φοβάμαι ότι θα φάει τον άλλον. Ή, ή δεν υπάρχει τέτοια ναι, ναι, περίπτωση. Ναι, το λε, ναι, το ζώδιο έχει διάφορε ναι Θα μπορούσε. <χαιριά> θα μπορούσε, <χαιριά> γιατί οι ψάχτε κυκλούτε θα συναντηθούν μαζί, ρε παιδί μου. Ποιο μνημόνιο έρχεται τώρα, δεν έχω καταλάβει. Το 5, το 6 που είμαστε, δεν θυμάμαι κι εγώ. Στο 6 είμαστε. Ωραία. Και πού σταματάμε. Δε, δεν σταματάμε. Απλά <χαιριά> δεν όλοι. Αυτό ήρθε, παιδί μου. Κι εγώ ποιος πού είναι εκείνος που ξέρει, όλα, Εγώ είμαι αυτός ο π**. Ναι φέγη, είστε το τέλος, θα... Δεν ήρθε Αν είχε έρθει θα το καταλαβαίναμε Δεν ήρθε Κατα... Ακούς Κατα... Δεν ήρθε Τα ακούς Φούσου Έλα ρε, έλα ρε, ανάστασι ρε, δυο μισή μήνε διακοπέδρε. Συγγνώμη, ε, σι, όχι δυο μισή, όχι δυο μισή, ούτε. Τι ούτε. 31 πήγε ο Αύγουστο. Ε, 10 Σεπτέμβρη, τσολιά σε δε τσόλια ε, στο. Στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Πίτσε, Black, πιο ετήσιον. Προπόληση στο viva.gr. Μπράβο, έτσι, πε τα να μην τα λέω Μαζί με τσοπά να ρέει, βεντελέχεια, magic the spell. Μια χαρά, καλή συντάκη, δοκιμασμένη και παλιά. Φιλιά στα κολομπέρια, γαθίκη. Έλα για. <σοπότε> ναι. Του χέρι... Ε, το παμε μωρίς το διάλογο δεν έχεις και ποικιλία. <σοπότε> ναι. Σατανά, ήρθε το τέλος. <σοπότε> Πες κάτι άλλο, δεν μπορώ να ακούω το ίδιο. Δεν ήρθε το τέλος, εκεί να σκάσεις. Ε, Κάρια, <σοπότε> ούστ. <σοπότε> λέξη που ταιριάζει και στο τρέιλερ που ακούσαμε πριν μετανοείται και κυρίως αυτό που ακολουθεί γιορτάσαμε και το 15 Αύγουστο εκεί λοιπόν είδαμε στα social media ένα μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αλέξη του Τσίπρα τον ξέρουμε όλοι, έχουμε ζήσει Πολύ καλέ στιγμέ μαζί του. Οι θύμησε είναι πολύ έντονε και λέει στο μήνυμά του ο Αλέξιο Τσίπρα τώρα: Ο λαό μα τιμά σήμερα την Παναγιά, την ανήμφευτη νύφη, την υπέρμαχο στρατηγό, την ελεούσα, τη γιάτρισα, τη θαλασσινή, την παρηγορήτρια, τη μάνα που προστατεύει του αδύναμου, που σκέπει του αδικημένου, που συχωρεί και δεν τιμωρεί και το όνομά τη βρίσκεται στα χείλη όσων αισθάνονται ότι έχουν την ανάγκη τη. Ο Καρανίκα το έχει γράψει αυτό και συνέχεια δεν τα διαβάσουμε. Προφανώ το έχει γράψει ο Καρανίκα, φαίνεται γιατί εμπεριέχει μέσα αυτό το κείμενο ισχυρή πίστη. Στην Ορθόδοξη πίστη μας στην Παναγία και σε όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, ακολουθεί πιστό χριστιανό Ορθόδοξο. Δηλαδή, άμα σα πω να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι και θα πάμε, ε, Νομίζω δεν θα είχε νόημα να το κάνουμε ακόμα και αν το θέλαμε να το κάνουμε από τι κάμερε. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν του μεγάλου σταυρού και ανάβουν τα κεριά μπροστά στι ταφλά και στι κάμερε, και α μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Ε, αν ε, Εγώ δεν είμαι θυσκευόμενος και δεν θέλω να κρύβω. Δεν θέλω να λόω ψάματα στον κόσμο. Μετανοείτε! Μετανοείτε! Κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μετανοείτε πράσα στις πρασιές, πεπόνια στα βοστάνια. Όχι Παναγία όχι όχ, όχι μου, όχ, Η ώρα τη πλησιάζει! αυτό είναι θαύμα του Θεού αν δεν είναι αυτό θαύμα του Θεού ποιο είναι αυτή είναι φίλη του Αποστόλη που παίρνει μέσα στο τηλεφωνικό και λένε τα δικά τους έτσι λοιπόν με την Παναγιά τη γιατρήσα και όλα τα υπόλοιπα ε, ήταν μια ωραίο 15 Αυγούστου. είχε μια άλλη πινελιά εκεί που δεν το περιμέναμε Aïe de quadré, ai de quede, aïe de quedé, aïe de quede, ai de quede, ai de Η φωνή που σύγησε για πάντα τι προηγούμενε μέρε, Γιάννη Πουλόπουλο, εδώσε σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Ο Γιάννη Πουλόπουλο, τον θυμόμαστε όλοι από τι ταινίε, από τα παλιά ωραία τραγούδια, δροσερά και φρέσκα ακόμη, του Μίμη Πλέσα τη δεκαετία λίγο του 60 και αρχέ 70. Αυτό ο Πουλόπουλο μ' άρεσε εμένα, τη δεκαετία του 80 δεν μου άρεσε, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό πάντω που μ' άρεσε πάρα πολύ σε αυτόν τον τραγουδιστή, τον καλλιτέχνη, ότι εγκαίρο αποτραβήχθηκε και δεν μαθαίραμε τίποτα. Δεν αναλώθηκε στα ψυχοφθόρα μέσα ενημέρωσης δεν ε, ξεφτυλίστηκε, δεν ξέραμε τίποτα απολύτως και μείναμε με εκείνη την εικόνα αυτό δεν το πολύ συναντάζει γιατί τους βλέπεις μέχρι και ένα πόδι πριν τον τάφο να είναι στα παράθυρα και να μας καταθέτουν το κενό εγώ τους κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος με το Άντια Κεντέ, σήμερα τρίτο μέρος του λάου μας πάει στο μαγκαζίνο Ανδριάνα Ζαρακέλη εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στη μία για σας Αποστά. Έχει και εσύ τον νου σου την απόδραση. Από πού ? Από εκεί που κάθεσε. Την απόδραση που καθεσαι την αποδραση που λεμε για λίγο καλοκαιράκι ακόμα Ε, λίγο καλοκαιράκι, λίγο καθηγητέ να ήσασταν. Καθίστε και να μα κάνετε παρέα. Εκτό από τι κονσέρβες που έχουμε να φάμε, θα μα πιάσει σκορβούτο. Τώρα πάει πέρασε. Τώρα που μιλάμε είναι Σεπτέμβρης Φιλαράκο. Θα πεθάνουμε από σκορβούτο, γάμο. Πεθάνατε, και... πεθάνατε. Τι δεν κατάλαβε. Πεθάνατε. Είστε νεκροί. Είναι και ο κ. Υπουργό Υγεία. Να αυτά δεν αλλάζουνε. Είναι και κ. Υπουργό ναι, ο καλύτερος... Αυτά δεν αλλάζουν αφενός υπουργός, μετά τον προ... τον Αλλά αν είναι κάποιος πετυχημένος τον αλλάζεις Σωστά, θέλω να θυμηθείς τον όνειρό σου Αν θυμηθείς το όνειρό μου Να Εκτό από το να βάζει συνέχεια στι κονσέρβε, μην το βάζει κάθε μέρα, αλλά βάλ το αυτά που έλεγε ο Ημεράκη και αυτά που έλεγε η Άλλη όταν έγινε πρόεδρο. Μα το... έχει ζαλίσει τα παπάρια. Κρέφιλε, δεν έχει παπάρια. Αν στα χαζαλίσει να το έχει βάλει. Βάλε να ακούει ο Μαλάκα ο λαό ότι η Χούντα δεν τελείωσε ποτέ ούτε το 73, ούτε το 63, ούτε το 53, ούτε το 2023. <Το ναι, γεια, σας. γεια σας Μια παρέμβαση μπορώ να κάνω κι εγώ Γιατί κύριε από πού κι Κοίτα ε, έτυχε να είμαι στη διαδήλωση κάτω Γίνανε κάποια Γονότα μπροστά μου. Ναι. Μπορώ να τα εκθέσω. Έκθεσε τα. Κατεβαίνοντα από τη συγκέντρωση του Πάμε, περνώντα τη Μεγάλη Βρετανία, εγώ και η μια συντρόφησα φίλη. Α, με το Πάμε, μάλιστα. Ακριβώ. Συναντήσαμε λοιπόν αυτού του μπαχαλάκιδε με τα μαύρα, να σπάνε τα μάρμαρα με βαριοπούλες. αφού περάσαμε ανάμεσά του. Συναντούμε τα δέκα μέτρα αυτού του ανθρώπου με τι στολέ και τι ασπίδε, του αστυνομικού, και του λέω γιατί δεν του συλλαμβάνετε, είναι στα δέκα μέτρα, γιατί δεν τους πιάνετε ναι. πως με κοιτάξανε, έτοιμοι να με βουτήξουνε δεν σε βουτήξανε να εκτιμάς και τρες ναι το εκτιμώ πάρα πολύ και... Πήγα πιο κάτω, τράπηξα λοιπόν βίντεο, τα έχω δώσει πάνω στο ΠΑΜΕ και θα, τα... θα προβληθούν. Αλλά κανένα κανάλι σήμερα την αλήθεια. Όλοι το πείμα του. Τα κανάλια ε... δεν τα ε... έχουμε θα... για να λέμε την θα... αλήθεια, θα... συγγνώμη κιόλα, ε. Ναι, μόλι λοιπόν η μαυροφόροι αυτέ με τι πέτρε και τα μάρμαρα ανεβήκανε προ τα πάνω στη συγκέντρωση που ήταν το ΠΑΜΕ στην Αμπαλία, τότε με τι χειροβοβίδε πρώτου λάτου στα χέρια οι αστυνομικοί πήγανε να επέμβουν. Καμία σύλληψη και από πάνω αστυνομικοί και από κάνω το καμία, σύλληψε ούτε ένα παιδάκι από αυτούς. Τέτοια συνεργασία, τι να σου πω δηλαδή. Κι εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Καλησπέρα. Είπα να μην τηλεφωνήσω σήμερα, αλλά μετά σκέφτηκα για να δω γύρισαν τα παιδιά. <laughs> Μ' αρέσει έτσι. Έχω τους επαγγελματίες. Μπράβο. <laughs> Βέβαια, τόσα χρόνια. Ε, γυρίσαμε. Γυρίσαμε. Ακουλέει. Πώ περάσατε. Καλά, πολύ καλά, εξαιρετικά. Δεν είχαμε φιλιά το καλοκαίρι. Δεν είχαμε μασχάλε δίπλα μα, αγκαλιέ και τέτοια, τέλειο. Ε, προσέχουμε τον κορονοϊό, βέβαια. Γι' αυτό. Ο κορονοϊό έχει και κάτι καλά. Έχει και κάτι καλά. Αποφεύγει κάτι γλωσσόφυλλα από κατηφιάδε που έχουν να σε δουν καιρό. Ε, ανοίγουν και τα σχολεία σήμερα, αν είναι 7 Σεπτεμβρίου. Αν είναι 7 Σεπτεμβρίου, βεβαίω. Βεβαίω. Ε, στην αρχή του καλοκαιριού η κυβέρνηση είχε κλειδώσει τι η πρόσληψη 10.000 παπάδων. Παππάνια μάντολε, που λέμε. Ε, για να δούμε αν έχει διορίσει εκπαιδευτικού. Βέβαια έχει. Πά καλά, ούτε λήψη στα βιβλία, ούτε λήψη θέσεων εκπαιδευτικών. Παραπάνω εκπαιδευτική λόγω τηλεεκπαίδευση. Ε, ε, Όλα έχουν γίνει όπω έπρεπε να γίνουν. Έχει κάποια αντίρρηση, ε, αλλή, αλλή, αλλή μόνο. Με τι διαδηλώσει τι θα κάνουμε, Δεν θα κάνουμε. Δεν νομίζω. Αμπά. Η πρώτη θα είναι στη δε. Ότι θα, θα, θα τραβιόμαστε τώρα αυτό φοβείται. Να σου το τηλέφωνο με τη ρόδα μην ξεχάσεις για τον κύριο Βασίλη Θα ψάξω να βρω τηλέφωνο με μια ρόδα Πάμε χαβάει με μια ρόδα Τεστ, τεστ, τεστ, ακούγω με, Αν είσαι σπίτι τότε ετοιμάσου για χαβάει Τα κλειδιά μας, τα γυαλιά μας, το κινητό μας Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει Το μοσχάτο δίπλα στο ποτάμι Μόνο μη κάτσουμε άλλο σπίτι Beep. <laughs> Beep.